Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, Λόγος Ενδέκατος. Περί και σιωπής. Έχουμε αναφέρει με συντομία στα προηγούμενα ότι είναι πολύ επικίνδυνο και για αυτούς ακόμη που θεωρούνται πνευματικοί να κρίνουν τους άλλους. Πράγμα που υπησέρχεται ανεπαίσθητα. Και είναι το να κρίνει κανείς τους άλλους σαν να κρίνει τον εαυτό του και να τιμωρείται από τη γλώσσα του. Τώρα λοιπόν η σειρά των λόγων απαιτεί να ομιλήσουμε για την αιτία και τη θύρα από όπου εισέρχεται και εξέρχεται το πάθος της πολυλογία. Η πολυλογία είναι καθέδρα της καινοδοξία. Καθισμένη επάνω της η προβάλει προβάλλει και διαφημίζει τον εαυτό της η πολυλογία είναι σημάδι αγνωσίας, θύρα της καταλαλιάς, οδηγός στα ευτράπελα, πρόξενος της ψευδολογίας, σκορπισμός της κατανήξεως. Είναι αυτή που δημιουργεί και προκαλεί την ακηδία. Είναι πρόδρομος του ύπνου, διασκορπισμός της συνίας της συγκεντρώσεως του νου, αφανισμός της φυλακη του νου, η είναι απόψιξη της πνευματικής θερμότητος και αμαύρωση της προσευχής. Τρίτον, η σιωπή που ασκείται με επίγνωση και διάκριση είναι μητέρα της προσευχής. Επιστροφή από την αιχμαλωσία του νου, προφύλαξης του θείου πυρός, επιστάτης των λογισμών, σκοπός που παρατηρεί τους εχθρούς, δέσμευση του πένθους, φίλοι των δακρύων, καλλιεργητής της μνήμης του θανάτου, ζωγράφος τη αιωνίου κολάσεως, επίτιμος εξεταστή της κρίσεως, η σιωπή είναι πρόξενο πνευματικής ανησυχίας και λύπης, εχθρός της παρισίας, σύζυγος της ησυχίας. Αντίπαλος της αγάπης να κάνει το διδάσκαλο, αύξηση της πνευματικής γνώσεως, δημιουργός θείων θεωρημάτων, μυστική πνευματική πρόοδος, κρυφή πνευματική ανάβασης. Τέταρτον. Όποιος εγνώρισε τα παραπτώματά του, εχαλιναγώγησε τη γλώσσα του, ενώ ο πολύλογος, δεν γνώρισε ακόμη καθώς πρέπει τον εαυτό του. Ο φίλος της σιωπής προσεγγίζει το Θεό και συνομιλώντας μυστικά μαζί του φωτίζεται από Αυτόν. Η σιωπή του Ιησού δημιούργησε στον ηγεμόνα, στον πιλάτο, σεβασμό. Και η ηρεμία και η σιωπή ενός ταπεινού ανδρός καταργεί την κενόδοξη καφυσιολογία ενός άλλου. Πέμπτον, ο Πέτρος, επειδή μίλησε, έκλαψε πικρά. Λυσμόνησε εκείνον που είπε, «Είπα, φυλάξοντας ο σου του μία μαρτάνην τη γλώσση μου, ο ψαλμωδός, και τον άλλον που είπε, «Κρίσον πεσίν από ύψους στην την γιν ή από γλώσσις, Σοφία Σειράχ, εικοστό κεφάλαιο». Στίχος 18. Έκτον, αλλά δεν επιθυμώ να γράψω περισσότερο για αυτά τα θέματα, παρόλο ότι με προτρέπουν σε αυτό οι πονηρίε των παθών. Με προτρέπουν δηλαδή να χρησιμοποιήσω την πολυλογία. Ενώ μιλώ για τη σιωπή. Τούτο μόνο θα προσθέσω. Άκουσα κάποτε ένα μοναχό που ήθελε να εξετάζει μαζί μου το θέμα της ησυχία να λέει ότι η πολυλογία οπωσδήποτε γεννάται από τις ή από κακή συναναστροφή και κακή συνήθεια, αφού η γλώσσα έλεγε είναι μέλος του σώματος, όπως διαπαιδαγωγηθεί, έτσι καταναγκη και θα συνηθίσει, ή πάλι από κοινοδοξία, πράγμα που συμβαίνει περισσότερο σε όσους έχουν πνευματικό πόλεμο, ή μερικές φορές από τη γαστριμαργία. Γι' αυτό πολύ πολλές φορές, δαμάζοντα την κοιλία, δεσμεύουν τη βία, και τη γλώσσα και την καθιστούν ανίσχυρη για πολυλογία 7. Αυτός που φροντίζει για την ώρα του θανάτου του ολιγοστεύει τα λόγια του και αυτός που απέκτησε πένθος στην ψυχή του απέφυγε σαν φωτιά την πολυλογία 8. Αυτός που αγάπησε την ησυχία ασφάλισε το στόμα του και αυτός που ευχαριστείτε να εξέρχεται από το κελί του εξέρχεται διότι τον σπρώχνει από εκεί το πάθος αυτό δηλαδή η πολυλογία ένατον εκείνος που δοκίμασε την οσμή του υψίστου και θείου πυρός αποφεύγει τη συνάντηση των ανθρώπων όπως η μέλισσα τον καπνό τη μέλισσα τη διώχνει ο καπνός και αυτόν τον ενοχλεί η συνάντηση των ανθρώπων. 10. Πολύ λίγοι μπορούν να κρατήσουν το νερό χωρίς κάποιο φράγμα ή κάποιο βοηθητικό μέσο. Λιγότεροι όμως είναι εκείνοι που μπορούν να δαμάσουν το στόμα. Βαθμής ενδεκάτη. Όποιος ενίκησε, περιέκοψε διαμιάς πλήθος από κακά.